Δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης των Ιαννίνων είναι η εκπομπή ό,τι πεις εσύ, Γιώργο Γκόντος στο μικρόφωνο. Καλημερίζω τον καθηγητή, τον κύριο, κύριο Κοντογιώργη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, καθηγητή και συγγραφέα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της εκπομπής. Κύριε Κοντογιώργη, καλό πρωινό από το Δημοτικό ραδιόφωνο, Ιαννίνων. Καλή σας μέρα, κύριε Κοντογιώργη. Λοιπόν, ήθελα, ε, διαβάζοντας ε, όλα τα κείμενά σας κατά καιρού ε, και ιδιαίτερα μερικά τα οποία είναι και επίκαιρα, όπως α πούμε... Κήμερα που έχετε γράψει για το ο ρίγια ο και το πρόταγμα τη Πανεγενεσία, με αφορμή και την ε, εγκύκλιο του Υπουργού Παιδεία, να κάνω μια συζήτηση με την δουλειά σα σε ένα όσο δυνατόν εύλογο ραδιοφωνικό χρόνο, να μάθουμε κι εμεί και να κατανοήσουμε ορισμένα ζητήματα. Ε, Καταρχήν θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, είδα και ένα δικό σα σχόλιο για την εγκύκλιο του Υπουργού Παιδεία ε, για την 25η Μαρτίου. Τι λέτε κύριε καθηγητά. Κοιτάξτε. Είναι μια συζήτηση αυτή η οποία ε, καλά κρατή την είχα ανοίξει ε, εγώ το 1995 με μια αντίκρουση ε, του μέντορα της ε, ιδεολογίας της νεωτερικότητας του Hobsbawm στην Ελλάδα ε, που ε, θέλει να δηλώσει ότι όλα ξεκινούν από μια μήτρα της ε, Ευρώπης και επομένως οι άλλοι είναι υπόλογοι δίκης περιφέρειας στην, ε, και ευγνωμοσύνης σε αυτή την ε, δυναμική. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και ιδιαίτερα δεν είναι τόσο απλά στην περίπτωση της Ελλάδας. Ε, γι' αυτό και επισημαίνω ότι ε, ο κύριος αυτός που παίζει το ρόλο του Υπουργού Παιδείας, ε, μέσα σε δύο σελίδες, τα λέει όλα, αποτελεί μνημείο ιδεολειψίας... Και η ιδεολογία της εξάρτησης ε, είναι αυτή η ιδεολογία που κατέστρεψε τον ελληνισμό, ξέρετε. Ε, είναι ένα είδος δοσιλόγων της ιστορίας και της ιδεολογίας. Δεν καταφέρνουν να ε, μυρικάσουν καν αυτά τα οποία παράγονται στην Ευρώπη. Και δεύτερον είναι ένα τυπικό μνημείο παραποίησης της ιστορίας και μάλιστα ενσυνειδήση. Είναι ψεύ, ψεύδος ιστορικό όλα αυτά που διατείνεται. Είναι ψεύδος ιδεολογίας, διότι ουσιαστικά κατατείνει στο να μας πει ότι ε, ε, δεν υπήρχε... Να τα, να τα μαζέψουμε δηλαδή, αν θέλετε, λίγο πιο, ναι, ναι. πιο, πιο συγκεκριμένα. Κι ιδιαίτερα αναφορά στον διαφωτισμό. Προσέξτε κάτι. Ναι. Ο διαφωτισμός είναι τέκνο της μετάβασης από τη θεουδαρχία στη νεότερη εποχή στην κοινωνία του ελεύθερου ανθρώπου άρα είναι η σκέψη η οποία προσπάθησε να διαβάσει και να αφομοιώσει χωρίς να τα καταφέρει την ελληνική γραμματεία για να σκεφτεί, να διαλογιστεί στο πως πρέπει να συγκροτηθούν οι κοινωνίες μετά τη φεουδαρχία. άρα λοιπόν είναι ένα πνευματικό κίνημα πολύ χρήσιμο και προοδευτικό για τις ανάγκες της εποχής για την Ευρώπη για τον ελληνικό κόσμο ο διαφωτισμός δεν λέει τίποτε διότι στην πραγματικότητα εάν ακολουθούσαμε και όντως επειδή ακολουθήσαμε το διατακτικό του διαφωτισμού οπισθοδρομήσαμε για μερικές χιλιάδες χρόνια στην Ελλάδα αυτό που λέγεται εξευρωπαϊσμός είναι διατακτικό πιστοδρόμησης αλλά ανεξαρτήτως αυτού δηλώνει και την αιτία της καταστροφής μας. Άρα λοιπόν, όταν μας λέει ο κύριος αυτός ότι για πρώτη φορά οι επαναστάσεις δημιούργησαν τους λαούς τι θέλει να μας πει για να πιάσουμε ένα-ένα mm. ότι δεν υπήρχε έθνος ελληνικό προηγουμένος αλλά δημιουργήθηκε εξαιτίας του ότι κίνησε μια τέτοια δυναμική ο διαφωτισμός και δημιουργήθηκε ε, με την επανάσταση δηλαδή μετά την επανάσταση με τον νεοελληνικό κράτος. Θα μπορούσαμε να πούμε κύριε Καθηγητά ότι είναι η ίδια αντίληψη η οποία υπήρχε ε, μέσω του κυρίου ε, Βερέμις σειρά του... είναι του ΚΑΗ... προσέξτε 1821 η γέννηση ενός έθνος ακριβώς όλοι αυτοί γιατί φωνάζουν και θέλουν να μας πούν ότι ε, δεν υπήρχε έθνος προηγουμένως και δημιουργήθηκε τώρα διότι Εάν αποδεχθούν ότι υπήρχε έθνο ελληνικό πρέπει να δούμε την φύση του, την ιδιοσυστασία του διότι έθνη υπάρχουν εκεί που υπάρχουν ελεύθερες κοινωνίες. Είναι ταυτότητα η έννοια του έθνους, η συλλογική ταυτότητα. Δεν υπάρχει στο δουλοπάρικο, στις φεουδαρχίες. Στην Ευρώπη το έθνο δημιουργήθηκε ε, με την αναγέννηση και το διαφωτισμό και μάλιστα μετά το διαφωτισμό στη διάρκεια του 19ου ουσιαστικά αιώνα. Ε, γιατί εκεί δεν υπήρχαν ελεύθεροι άνθρωποι, υπήρχαν δουλοπάρικοι. Εκείνοι που γεννήθηκαν ως ελεύθεροι στη συνέχεια, ε, άρχισαν να διαλογίζονται με όρους ταυτότητας, έθνους. Δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς ταυτότητα. Άρα λοιπόν, ε, εάν αποδεχθούμε ότι και εμείς δεν ήμασταν έθνος, αυτομάτως πρέπει να δεχθούμε ότι ήμασταν κάτι σαν τη φεουδαρχία. Αυτό μας το λένε κιόλας. Και μάλιστα το λένε με αντιφατικό τρόπο. Ενώ μας λένε ότι είμαστε χειρότεροι από, σε χειρότερη κατάσταση ως περιφέρεια από την Ευρώπη, από την άλλη μεριά, τη δυτική Ευρώπη πάντα, από την άλλη μεριά λυπούνται που δεν γίναμε κι εμείς φεουδαρχία για να περάσουμε από την αναγέννηση και το διαφωτισμό. Είναι τραγέλαφος ανοησιών και... Εάν δεν υπήρχε πίσω από αυτές τις ανοησίες και τις παραμορφώσεις της ιστορίας το ιδεολόγημα, το ιδε, η ιδεολογία της εξάρτησης αλλά και της ολιγαρχικής κομματοκρατίας που θέλουν να υπερασπιστούν ε, είναι φυσικό να λέγαμε ότι ε, δεν έχει και σημασία αλλά εδώ είναι η, η συζήτηση για την ιστορία είναι πολύ σημερινό και όχι απλώς σημερινό πρόβλημα και όχι απλώς ζήτημα ε, του παρελθόντος. Μας, μας λέει, να... μας λέει το... παραδείγματος χάρη ξαφνικά ότι ναι, ναι. τότε ανακάλυψαν οι Έλληνες την ελευθερία. Μα τόσο πολύ πρέπει να αγνοήσουμε το γεγονός ότι οι βασιλιάδες στην Ευρώπη ήταν φεουδάρχες και εδώ βασιλιά, ο, ο Σουλτάνος ήταν κατακτητής σε ελεύθερη ως προς την ιδιοσυστασία της κοινωνίας που είχε μάλιστα μέσα στα κοινά και τη δημοκρατία. Αυτό ε, πρέπει να το ανατρέψουμε γιατί πώς αλλιώς θα δικαιολογήσουμε ότι επαναστατήσαμε έχοντας ως πρόταγμα τη δημοκρατία του Ρίγα, για να μας επιβληθεί στη συνέχεια και να δικαιολογήσουμε επομένως την απολυταρχία. Αυτό μας λέει ότι είναι η απελευθέρωσή μας. Διώξαμε το Σουλτάνο και αποκτήσαμε εσωτερικούς Σουλτάνους. Και αυτό θεωρεί ότι είναι ε, μεγάλο επίτευγμα. Και να πούμε και κάτι άλλο. Μας δηλώνει ότι σήμερα πια δεν είμαστε υπήκοοι. Γιατί το έθνος είναι μία άλλη. Εάν δεν δεχθούμε τη συνέχειά μας, αν δεχθούμε όπως μας λένε ότι πριν από την Επανάστασή ήμασταν απλώς ελληνόφωνοι και όχι Έλληνε τότε δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε το σημερινό σύστημα με τα συστήματα που είχαμε ως Έλληνε τα κοινά στι κοινότητες και άρα να δούμε ποιο είναι ανώτερο, αλλά επίσης δεν θα μπορούμε να κάνουμε και τη σύγκριση της κατάντιας μας σήμερα και Πώς. που οφείλεται, θα δίνουμε δηλαδή φάρμακο αλλού. Μας λέει λοιπόν ότι πάψαμε να είμαστε υπήκοοι, και βεβαίως σήμερα δεν είμαστε υπήκοοι, είμαστε πολίτες που ασκούμε εμείς την εξουσία. Είναι ο λαός που ασκεί την εξουσία. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο κύριος Μπαλτάς είναι στη θέση του Υπουργού Παιδείας και δεν είναι ο προηγούμενος Υπουργός που ανήκε στην Νέα Δημοκρατία, ας το πούμε, ή και οι δύο αν θέλετε, ο λαός ασκεί την εξουσία. Ε, επειδή ο λαός είστε εσείς και εγώ, ε, βρεθήκατε ποτέ στην εξουσία, υπογράψατε καμιά απόφαση, αν νομίζει λοιπόν ο κύριος Μπαλτάς ότι επειδή μας κυβερνάει αυτός και κάνει ό,τι του αρέσει δεν είναι λουδροβίκος, δηλαδή απολυταρχικός άρχοντας, λυπάμαι πάρα πολύ. Ε, εάν είμαι εγώ λοιπόν εκείνος που έχω την λαϊκή κυριαρχία, τότε να μου πει τον τρόπο να τον ανακαλέσω εάν θέλω. Μάλιστα. Υπάρχει μια αναφορά, ε, εγώ όσο ήταν δυνατόν με τι που έχω, προσπάθησα να δω ε, συνολικά το ότι έγραψε ε, ο Ρήγας Περαίρος για τη νέα πολιτική διοίκηση ε, υπάρχει βέβαια το σχετικό κείμενο στην εγκύκλωση του κυρίου Υπουργού ότι ο αυτοκράτορας λαός είναι όλοι οι κάτοικοι του βασιλείου τούτου του χωρίς εξαίρεση θρησκείας και διαλέκτου Έλληνες, Βούλγαροι, Αλβανοί, Βλάχοι, Αρμένοι, Στετούχοι και κάθε άλλο είδος γενεάς αλλά έχω την αίσθηση κύριε Καθηγητά ότι είναι απομονωμένο αυτό από το πώς το έθετε ο Ρήγας Π δηλαδή, Μα... Ήταν όλοι μαζί απέναντι όμως σε κάποιον. Δε, δε, Όχι, ναι. δεν ήταν όλοι μαζί απέναντι σε κάποιον. Ήταν μια συνεκτική κοινωνία με συλλογική ταυτότητα η οποία αποκαλείται ελληνική. Ε, προσέξτε, εδώ δεν πρόκειται για απλή παραποίηση επειδή δεν κατάλαβε. Πρόκειται για την ομολογία ψευτιάς. Ε, ομολογεί ότι παραχαράσει τα κείμενα και τη λογική του πληξική... Προσέξτε, πληξική. αναφερθήκατε, ο αυτοκράτορ λαός του Ρίγα, πρωτα πρώτα-πρώτα, ε, αναγγέλει τη δημοκρατία. Τη δημοκρατία με την έννοια της αυτοκυβέρνησης, όχι την ολιγαρχική κομματοκρατία που υπερασπίζεται ο κ. Μπαλτάς. Δεύτερον, ο αυτοκράτορ λαός μας λέει, είναι όλοι οι κάτοικοι του βασιλείου τούτου, ανεξαρτήτως θρησκείας διαλέκτου. Και το λέει Έλληνες, Βούλγαροι, Αλβανοί, Βλάχοι, Αρμένιδες, Τούρκοι και κάθε άλλης γενιάς. Αν μείνουμε εκεί, τότε θα υπερασπιστεί. Ο κύριος αυτός μας λέει μην δυσανασχετείτε ή αποδεχτείτε το πολυπολιτισμικό επιχείρημα, δηλαδή τη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής. Γιατί δεν πρόκειται, για να, να απο, όπως μας λέει, να αποδεχθούμε την ύπαρξη, ε, μιας πολιτισμικής πολυσημείας του ελληνισμού ή όσων κατοικούν σε αυτή τη χώρα που έχουν αφομοιωθεί ή απορροφηθεί ή ενσωματωθεί αλλά μας λέει να δεχθούμε αυτό που εννοούν σήμερα οι αριστεροί θειασότες του, του άκρα του νεοφιλελευθερισμού δηλαδή τον πολυπολιτισμικό, την πολυεθνικότητα ουσιαστικά όχι την πολυπολιτισμικότητα, αλλά την πολυεθνικότητα. Τι λέει όμω ο Ρήγα, ο Ρήγα μα λέει ότι όλοι αυτοί, Βούλγαροι κλπ. είναι Έλληνε το γένος. Όλοι ομιλούν την ελληνική, όλοι οι νόμοι επομένω του κράτου γίνονται στην απλή των Ελλήνων γλώσσα, η οποία ομιλείται κατά το μάλλον ήττον από όλα τα ιστοβασίλειον του το γέννη. Και προσθέτει παρακάτω. Ο λαός αυτός, οι Έλληνες, οι Βουλγαροί, οι Βλάχοι, οι Αλβανοί κλπ. είναι απόγονος των Ελλήνων. Δεν λέει των αρχαίων Ελλήνων, προσέξτε, των Ελλήνων. Απ' την αρχαιότητα έως και το Βυζάντιο εννοείται. Τι δηλώνει λοιπόν αυτό, ότι ο Ρήγα επιζητεί να στηριχθεί σε μια συλλογική ταυτότητα έθνους, η οποία μας λέει ότι είναι υπαρκτή, στην οποία... Έννοια του έθνους, συνείδηση κοινωνίας δηλαδή που είναι η ελληνική, τα θεμέλια του ελληνικού πολιτισμού, δεν είναι η έννοια της αιματολογικής καταγωγής που διατείνεται ο Ρήγας, είναι η έννοια της πολιτισμικής καταγωγής, που συνέχει. Μας λέει λοιπόν ότι όλοι αυτοί έχουν μια εθνική συνοχή στην οποία εγγράφονται και στην οποία ανάγονται καταγωγικά. Είναι απόγονοι των Ελλήνων όλοι αυτοί και είναι Έλληνες το γένος και ομιλούν την ελληνική και η νόμοι και η διακυβέρνηση της χώρας γίνεται στην ελληνική. Αν λοιπόν αφαιρέσει κανείς αυτό, τότε αντιλαμβάνεστε ότι το πάει αλλού ο κύριος αυτός. Αν είναι να παραχαράξουμε την ιστορία μας για να δημιουργήσουμε μια νέα ιδεολογία η οποία πάει στον αντίποδα και μάλιστα θα έλεγα είναι και καταστροφική γιατί όποιο δεν αντιλαμβάνεται ότι η ανασυγκρότηση μιας κοινωνίας με όρους πολιοθ, πολιεθνικότητας και όχι πολιτισμικής πολυσιμία δηλώνει ότι επενδύει στην διάλυση αυτής της χώρας στον εμφύλιο και στο διχασμό αυτό είναι κεντρικό ζήτημα αλλά πέραν αυτού αυτό το οποίο υποστηρίζει είναι ένα σύστημα άκρατης εξουσιαστικής ολιγαρχίας. είναι ευτυχισμένο που βρέθηκε από το μηδέν, στο οποίο ανήκει και αντιπροσωπεύει ε, σε θέση εξουσίας, που βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη, επομένως έχει κάθε λόγο να υπερασπιστεί αυτό το γεγονός, να μας πείσει δηλαδή ότι αμείς, εμείς, αφού είναι αυτός στην εξουσία, εμείς ασκούμε. Και μάλιστα με προοδευτικό τρόπο. Γιατί ε, το λέτε αυτό. Ορίστε. Από το κείμενο και γενικότερα από την παρέμβαση αυτή Αυτά τα οποία αναφέρεται κύριε Γιώργη. Δεν προκύπτουν. Από ναι, μας... πού προκύπτουν αυτά. Από πού προκύπτουν. Δεν μας λέει ότι έχουμε τη λαϊκή κυριαρχία, ότι ο αυτοκράτορ λαός είναι σήμερα αυτό που μας λέει ο Ρήγας. Είναι η λαϊκή κυριαρχία και ότι οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και ασκούνται από το λαό. Δεν τι δηλώνει αυτό. Ότι αφού αυτός κυβερνάει, εμείς ασκούμε την εξουσία. Άλλο τότε να, να μας πει αν μπορούμε να τον ανακαλέσουμε να μας πει αν εμείς του καθορίζουμε το περιεχόμενο των πολιτικών που ασκεί ή εκείνος ακούστε, ακούστε με λίγο ναι, ναι. το πολιτικό σύστημα σήμερα είναι μια άκρατη ολιγαρχία την οποία την έχουν διαφθείρει και, και έχουν εγκατασταθεί ως κομματοκράτες δηλαδή την έχουν ιδιοποιηθεί ακόμα και την ολιγαρχία η, ο κάθε, το κάθε άτομο η έννοια του πολίτη ορίζει τον υπήκο ω το κράτος όχι τον εταίρο τη πολιτεία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είναι βαθιά ανοιχτομένη. Εάν δεχθούμε λοιπόν τι πρότειναν οι Έλληνε με αφετηρία το ρήγα που, που, που επικαλείται, οι Έλληνε πριν την Επανάσταση ζούσαν αλλά και ήθελαν αποτινάσσοντα τον Οθωμανικό Ζυγό κατ' και μόνο Εθνική Επανάσταση, όχι Κοινωνική Επανάσταση Απελευθέρωση από τη Φεουδαρχία όπω τη Δύση. Εάν λοιπόν αποδεχθούμε αυτό τότε. Το Σύνταγμα του Ρίγα είναι η δημοκρατία σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, δηλαδή αυτοκυβέρνηση, δεν έχει καμία σχέση με την ολιγαρχία του σήμερα. Αυτή είναι μία παραφθορά η οποία τον οδηγεί στο να μας επικαλείται το χρέος μας στο διαφωτισμό, άρα την εξάρτησή μας δίκην περιφέρεια από τη Δύση, γιατί αν δεχθούμε ότι μπορούμε να μπούμε σε διαδικασία σύγκρισης με αυτό το παρελθόν, τότε θα πρέπει να δεχθούμε επίσης ότι μας οπισθοδρόμησαν μερικές χιλιάδες χρόνια. Πώς θα δικαιολογήσουν λοιπόν ότι φταίει η κοινωνία και οι, κατα... και οι κληρονομιές της για το σήμερα, για... για να δώσουμε δηλαδή φάρμακο στον ασθενή κοινωνία και όχι στον ασθενή κράτος, με το να ενοχοποιήσουμε το παρελθόν, να εξειδανικεύσουμε το διαφωτισμό, τη θεουδαρχία δηλαδή και το διαλογισμό για τη μετάβαση και να ενοχοποιήσουμε την ανθρωποκεντρική δημοκρατία που μας διδάσκει ο Ρήγα και οι άλλοι Έλληνες αλλά και οι πραγματικότητε ακόμα και της τουρκοκρατίας. Επίσης, είναι. κύριε καθηγητά, μερικές φορές και στις τεχτομμύρειες ορισμένα ζητήματα, βλέπω ένα πώς ε, ε, από την Κύκλιο λέει το εξή. Ήταν λαοί λαοί που έφτιαξαν τους εαυτούς τους και την επανάστασή τους σε μια εποχή όπως στην Ευρώπη, εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον, και στον κόσμο κυριαρχούσαν οι απολυταρχικές μοναρχίες ή οι αυτοκρατορίες όπως οι αυτό Το ε, αυτοκρατορίες όπως οι με αυτό το διαζευτικό ή που έχει δεν το συνδέει με, την, με τον εκθετικό απολυταρχικές δεν ξέρω αν καταλαβαίνω καν το λέω σωστά. Λέει λοιπόν, απολυθικέ μοναρχίε και αμέσω μετά ή οι, οι αυτοκρατορίε, όπω η οθονομική. όπως η δηλαδή, μοναρχία έχει τον προστασμό απολυταρτικέ, αλλά στι αυτοκρατορίε, όπω η οθονομική δεν γράφει τι, τι, τι, τι ακριβώ ε, αυτο, αυτοκρατορία ήταν. Την ε, οθομονική αυτοκρατορία την τοποθετεί με τη διατύπωση αυτή η αλλά και τα υπόλοιπα. Σε ίδια μοίρα, δηλαδή, τη θεωρεί, α το πούμε έτσι, με μια πιο σωστή ορολογία, δεσποτικές, θεουδαλικές. Ε, υπάρχει όμως μια, όπως σας είπα, θεμελιώδης διαφορά. Οι απολυταρχικέ μοναρχίες είναι θεουδαλικέ μοναρχίες μεταβατικού τύπου. Ε, οι, το ίδιο και οι αυτοκρατορίε, αυτό που ορίζουν ως αυτοκρατορία. Η Οθωμανική αυτοκρατορία είναι μία σε επίπεδο κορυφής δεσποτεία ασιατικού τύπου όπως και οι απολυταρχίε, δεσποτική, αλλά που έχει από κάτω έναν λαό, μία κοινωνία ένα έθνος όπως το ελληνικό και όλους όσους στεγάζονται στην ελληνική εκφορά της ελευθερίας αυτό που μας λέει ο Ρίγας, που δεν είναι φεουδαλική οι απολυταρχίε στην Ευρώπη έχουν από κάτω κοινωνίες που θέλουν που πάνε μαζί και υπάρχουν και δυνάμεις που θέλουν να τις αποτινάξουν. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι μια δεσποτική ε, κρατική οντότητα, η οποία κυριαρχεί πάνω σε ένα εθνικά διατεταγμένο πληθυσμό, τον ελληνικό, ο οποίος είναι δομημένος ως ελεύθερη κοινωνία, ανθρωποκεντρικά, όχι φεουδαλικά. Εάν αυτό δεν το δούμε τότε εξομοιώνουμε την Ελληνική Επανάσταση με τη Γαλλική Επανάσταση. Η Γαλλική Επανάσταση προκλήθηκε μέσα από τη δυναμική αυτών των νέων δυνάμεων εκεί, των αστικών και των άλλων, που ήθελαν να διαφύγουν από τη Φεουδαρχία. Δεν είναι τυχαίο, προσέξτε. Η πιο ακραία, δηλαδή η ριζοσπαστική πρόταση στη Γαλλική Επανάσταση, είναι αυτή των Ιακωβίνων. Τι δηλώνει αυτή η συνταγματική πρόταση των Ιακωβίνων να είναι το σύνταγμα να εγκατασταθεί το σύνταγμα του Σόλωνα της, προς, της πρώτης περίοδου του Σόλωνα δηλαδή αυτό το σύστημα που έχουμε σήμερα. Αυτό το σύστημα λοιπόν που έχουμε σήμερα είναι ένα σύστημα ισχυρή εξουσιαστικά ολιγαρχίας εξουσιαστικά ολιγαρχίας είναι μια εκλόγιμη μοναρχία που δεν έχει που δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνία. Η κοινωνία είναι ιδιώτηση, είναι έξω από το σύστημα. Εκλογική νομιμοποίηση δίνει στους φορείς του κράτους η κοινωνία. Ο, στον αντίποδα, ο, ο, ο, ο Ρήγα, την ίδια περίοδο προτείνει τη δημοκρατία του περικλή. Δείτε λίγο. Ούτε καν... Το Σύνταγμα των Ιακωβίνων δεν προτείνει αντιπροσωπευτικό σύστημα που εγκαθίδρυσε ο Σόλωνας, γιατί εάν ήταν αντιπροσωπευτικό το σύστημα θα έπρεπε να η κοινωνία να είναι δήμος, δηλαδή θεσμός της πολιτείας και να έχει την ιδιότητα του εντολέα. Το σύστημα που προτείνουν οι Ιακωβίνοι έχει και την ιδιότητα του εντολέα και την ιδιότητα του εντολοδόχου χωρίσει στον κάτοχο της πολιτικής εξουσίας. Απλώ δεν είναι ο φεουδάρχη, είναι ένα ο οποίο αντλεί εκλογική νομιμοποίηση από την κοινωνία. Είναι άλλο πράγμα να αντλεί εκλογική νομιμοποίηση ο κάτοχος τη εξουσία από την κοινωνία και άλλο πράγμα η κοινωνία να είναι θεσμό τη πολιτεία και να έχει αρμοδιότητε. Πάρτε το σημερινό παράδειγμα για να δείτε τι υποστηρίζει λοιπόν ο κύριο αυτό με το διαφωτισμό, με την επίκληση του διαφωτισμού. Την ημέρα που γίνανε οι εκλογέ, ε, ο κύριο Τσίπρα σα μην έχει την. Πλειοψηφία της κοινωνίας. Έχει την πλειοψηφία στη Βουλή. Σχηματίζει κυβέρνηση. Το είδος της πολιτείας δεν θα κρυθεί από το γεγονός ότι διαιτήτευσε η κοινωνία και έβγαλε τον Τσίπρα αντί για το Σαμαρά. Το είδος της πολιτείας θα κρυθεί από την επομένη που ανέλαβε την εξουσία ο κύριος Τσίπρας, όπως και προηγουμένως ο κύριος Σαμαράς και όποιο άλλος και που έως τις επόμενες εκλογές αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό ο ίδιος. Η κοινωνία από εκεί και πέρα πάει στο σπίτι της, είναι ιδιώτης. Δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική. Αν διαφέρει, διαφοροποιείται από την πολιτική, κάνει διαδήλωση. Άρα είναι έξω από το σύστημα και, πάει και, της, και του χτυπάει την πόρτα. Ο Ρήγα μας λέει ότι το σύστημα ολόκληρο, η πολιτεία, ανήκει στον δήμο, στο λαό. Ακόμα και η βουλή του Ρήγα είναι νομοπαρασκευαστική. Δεν είναι νομο και η διακυβέρνηση είναι με προτάσεις προς την κοινωνία που, που λειτουργεί. Άρα λοιπόν, αν συγκρίνουμε, αν δεχθούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι πρώτης επανάστασης είναι Έλληνες, η αντίφαση του είναι ότι επικαλείται το Ρήγα αλλά ανήκει στην κατηγορία αυτή που λέει ότι ήταν Ελληνόφωνες και δεν είχαν συνείδηση εθνική. Αλλά εμπάσχευπτωση, αν δεχθούμε, τότε πρέπει να διαρωτηθούμε πού μας οδήγησαν και τι μας διδάσκουν σήμερα. Γιατί μας λέει ότι σήμερα είναι η ελευθερία, η καταξίωση του διαφωτισμού. Γιατί αν δεχθούμε πως οπισθοδρομήσαμε, γιατί δεν πιστεύω να πιστεύει κανείς, να νομίζει κανείς ότι είναι καλύτερα να μας κυβερνάνε άλλοι παρά να κυβερνάμε εμείς τον εαυτό μας, μήπως διαφωνείτε σε αυτό. Όχι, όχι. Καθώς. Γιατί αν ήταν έτσι, τότε... Αφού μα λέει ότι είναι καλύτερο και ασκεί την εξουσία ο λαό, αφού μα κυβερνάει ο κύριο Μπαλτά στα θέματα τη παιδεία, τότε να δεχτούμε να έρθει να αποφασίσει και τι κάνουμε στο σπίτι μα. Αν δεν είναι καλύτερα, τότε να μα επιτρέψει να του ανακαλούμε την εξουσία όποτε μα αρέσει και να καθορίζουμε εμεί τον πολιτικό του λόγο και όχι αυτό. Right. Βλέπετε τι υποστηρίζει λοιπόν μέσα από ένα κείμενο δύο σελίδων. Διδάσκει τα παιδιά ότι πρέπει να αισθάνονται... Όχι όπως όντως είναι, υπήκοοι, αλλά ως πολίτες που ασκούν αυτά την κυρίαρχη εξουσία, τη λαϊκή κυριαρχία. Ότι περίπου αυτά που γίνονται σήμερα είναι αυτά που μας έλεγε ο Ρήγας. Και να μην ενοχλούνται αν διαρριγνύουν αυτή η τύποι τον, ε, την κοινωνική συνοχή με πολιτικές οι οποίες κατατείνουν στο να μεταβάλουν τη χώρα σε χώρο, σε χωματερή αλλά να είναι και ευτυχισμένοι γι' αυτό. Yeah. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα να τα λέει ένας Υπουργός και την ευθύνη δεν φέρει ο, ο, ο Υπουργός, γιατί είμαι βέβαιος ότι το μυαλό του και οι γνώση του δεν φτάνουν να γράψει αυτό σε ένα τέτοιο κείμενο. Είναι περίτεχνο και εντυμένος στις λεπτομέρειες. Είμαι βέβαιος ότι κάποιος του το και επομένως αυτό δείχνει κατευθύνσεις. Θέλει να αναλάβει ο Πρωθυπουργός την ευθύνη να καθορίζει τι είναι εθνικό και τι είναι δημοκρατία, τι είναι πρόοδος η μειοψηφία του 3% του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους άλλους που τώρα έχουν συνοστιστεί εκεί μέσα και που ήταν σε άλλες πολιτικές παρατάξεις ή θέλει να εναρμονιστεί με την ιστορία αυτού του τόπου και βεβαίω με την κοινωνία και να τα αλλάξει αυτά. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Τι θέση παίρνει ο Πρωθυπουργό, γιατί αυτός έχει την κεντρική ευθύνη, αυτός τον διόρισε και επομένως αυτός οφείλει να απολογηθεί για το περιεχόμενο αυτού του κειμένου που απευθύνουν στους νέους ανθρώπους που θέλουν να τους κάνουν πολίτες δηλαδή υπηκόους που να ντρέπονται για την ιστορία τους και το παρελθόν τους και να αποδέχονται όλα αυτά που κάνουν για να μπορούν οι ίδιοι να είναι ως μηδενικά στην, εξ, στην, στην εξουσία Κύριε Κοντεγέωρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση της ζητήματος του Δημιουργικού Καλό πρωινά από τα Γιάννα. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ και εγώ πολύ